όχι επειδή τον ενδιαφέρει μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Βρέχτε. Η Ιωάννου Γρυπάρη, Σκαραβέη, 1894-1899. Μα Το νου μου παίρνει η συμφορά Μα τη ζωή μα αφήνει Γιατί στου πόνου τις κορφές Που είναι πολλής Δε φτάνω Δε φτάνω Κι όνειρο θαρώ Πως με γελάει πλάνο Μες τις θαμπές αναλαμπε, Που κάπου ο μου χύνει του κάκου. Από ό,τι αγάπησα, καπνός δεν έχει μείνει και τ' όνομα που πιο γλυκό μου ήταν ας πεθάνω. Σ' άσπρη τώρα τα φώπέτρα είναι γραμμένο επάνω και από κάτω, αξύπνητα, κοιμάται εκείνη, εκείνη. Μα όταν τις νύχτες μου περνώ στον τάφο της τριγύρω και μου έρχεται το χώμα του το ίδιο εκείνο μυρο που ζωντανή την πότισε βαθιά ως τα κοκαλά τη. κι αφρός στη γη τη τα στερνά λουλούδια ξεχυλίζουν. τον πρώτο της αγάπης μας ύπνο σαν να θυμίζουν κλείνει θάρω το μνήμα της που με καλεί κοντά της. Μοχαλασι. Σα μια στα νερό, το λόγιο μου φεγγάρι, κρέμετε μέσα στον ουρανού. Στα κάτασπρατημένη, φτερά κρατώντα παγωνι, πανηγόκλη, προσμένη. Απ' τις μεγάλες της κορφές τα γέρινα φρεσκάρι. Και πάνω απ' το κεφάλι της τ' άστρα γυρνουν, Σα μάρι Όπως γυρνάει κι ο νους της όπου βγαίνει, Και σαστρατός στρατό ατέλειωτο, κι όλος μαζί πηγαίνει, Στον καρδιοκλέφτη ομορφωνιό, τον απολυσμονιάρι. Κι εγώ της είπα, κοίταξε να μη μου αναστενάξεις, γιατί αν ξεσπάσει ο πόνος σου, ο πόνος που γνωρίζω και τη γαλήνη του ουρανού φοβούμε μην ταράξεις. Φοβούμε το φεγγάρι μας που στου τη μέση στέκει αγνό ηλιοστάλλαγμα να κρυφολαχταρίζω. Μην ταραχτεί και λυγιστεί και σκόρπιο εμπρό μου πέσει. Σύννεφο δάκρυ Μες στη γαλάζια να Σε είδε θα μπω το μάτι Καν σύννεφο Καν φάντασμα κόρη Λευκό να βγαίνεις Κι όλοι Γαμπροί της νύφης μας Της πολυγερεμένης Το καταπόδι σου πετούν στο νου τη φρεναπάτη Παίρνουν τη στράτα του βουνού, το λόρθο μονοπάτι, που στην κορφή του ραϊδινή Παρθένα του προσμένει, κι όλου με ελπίδα πω θα βρουν στο πλάγι σου. Του δένει τη σκούνια στην αγνότητα, στον ηθικό κρεβάτι. Μα είδαν κι από είδαν οι κι όλοι γυρνώντα πίσω, μόνο μου εγώμενο, χλωμό, που ξέρω να αγαπήσω, ένα σκιω. Κάποιο σύννεφο, τ' που δε φτάνω Κι εσύ, σαν να για τον τρελό μου πόθο Σκοτίνιασες, στην όψη μου τη φλογισμένη επάνω Θερμούς δακρύων σταλαχμούς να με νιώθω Χελιδόνια. Εκεί, στην πρώτην άνοιξη Στου καραβιού την πλώρη στις ξύλινες νεράιδες Τους κόλφους έχουν στήσει Δυο χελιδόνια μια φωλιά Αγάπης παρεκκλήσει και από τον ήλιο απόσκεπα και από τα αγριοβόρη. Του ναύτη αγαπητικιά, του καπετάνιου η κόρη, μαζί με εκείνον τ' άθρεφε, τα είχε μαζί αγαπήσει. Μα τώρα η το βούκινο, το πλοίο να ξεκινήσει και κλαίει που φεύγουν τα πουλιά με το ξανθό το αγόρι. Η το βούκινο στερνά και ποθοπλανταγμένη Δέρνεται η κόρη, δέρνεται, μα λέει και στα πουλιά της να τραγουδούν, να νταγρικά, στο καλλινόρισμά της, να τραγουδούν του ναύτη της σαν μπαίνει και σαν βγαίνει. Γουλέτα, καλοθάλασσοι και γοργοταξιδέφτρα, μην πιστευτεί στην ξενιτιά και η ξενιτιά είναι ψεύτρα. <ΣΣ> Σα φάντασμα στα κύματα γλιστράει η βάρκα Ρένει με στήρο φω. Το δρόμο της πεντάρφανη σελήνη Και του λυψάνου η συνοδιά Μαύρες και πέστιμενη, Βουβή Μηδένα στεναγμό Μηδένα δάκρυ χήνη. Να Ξαπλωμένος ο νεκρός τραγουδιστής πηγαίνει. το ξέσκεπο, ανοιχτά τα μάτια, σαν να πίνει του φεγγαριού τα πόφεγγα, σαν να γρικάει που βγαίνει στερνή αρμονία απ' τη σειρμή της πρίμνης και αργοσβήνει. Μα τη στο αλλαργινό που χάνεται ακρογιάλι. Θενάνε η νύφοι, ή άρρωστοι νεράιδα, που σπαράζει, ζητώντας με τον πόνο της και την ψυχή να βγάλει. Ωστόσο, η βάρκα στο κρυφό το αραξοβόλι αράζει, ενώ τα κύματα σκιαχτά μια έρχονται μια πάνε και στα πλευρά της σαν ζεστό παράπονο χτυπάνε. Σύρτε και πάρτε τάμεστα και αθώα μαζί σας βρέφι, Που ακόμα πνέουν τα χνότα τους το χθεσινό σας γάλα Και άγριες μανάδες, σύρετε, πεζούρα και καβάλα Εκεί όπου μέμα ο Κύρις τους, εχθρόν τον κάμπο θρέφει. Ήρθαν οι εχθροί, Μας κόρπησαν σαν τη βροχή στα νέφη. Και τώρα α τρέξουν τα μωρά με στου νεκρού πυλάλα. Και ενώ πατούν ζεστά κορμιά που θέρισαν οι μπάλα, τα τουμπελέκια ή οι ατσίγκανοι α βροντούν, βροντούν τον τέφη. Και με στη σύσμυχη βουή το αίμα που ακόμα γνίζει. Μίση με το μεθύσι του στα βρεφήσα σα μάθη να πιάσουν ρίζε και ριζιέ στον σπλάχνον του στα βάθη. Τι να του κάμε όσο ήπιανε γάλα απ' το ρογοβίζει. Είναι το γάλα σα νερό, και αίμα η ψυχή γυρεύει. Δράκο, αν δεν φάει ο δράκοντα, θεριεύει, δε θεριεύει. Στο δρόμο, δρόμο της ζωής που ξεκινά ο διαβάτης, μου έχει καρτέρι, πλαγιαστή κατά μεσή στη στράτα, η σφίγγα, η στρίγγλα, τα πόδια τα νυχάτα και κρίνω τα ξεδιάλιτα παραμαντεματά της. Πρόσταξε ο ρίγα μια φορά, και βγάζει ο Ρήγας διάτα να τρώνε τη μάνα τα παιδιά και η μάνα τα παιδιά τη. Στην άμμο εφύτεψε μιλιά ο Ρήγας της τη Μπαγδάτη και μίλα τρώει στα γέρα του στάχτη τεχνίγιωμάτα. Τραβάω να φάω τη μάνα μου. Ωρε καλέ και εκείνη, ώσπου να πα, ξενύχιασε τα δέρφια σου και πίνει το νιό του σέμα, κοκκίνη απ' την κορφή στη τη φτέρνα να με φάει η μάνα μου ώρες καλές μα ωστόσο μήλο απ' τη Σάμω στη μηλιά θα βρω και θα της δώσω να ζωντανέψει τους νεκρούς Τη ζωής διαβάτη, πέρνα Στοιχεία για την αγορά χαλκού τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.